At the midnight, at the midnight We're going to talk and suspicion We going give an exhibition We're going find out what it is, what about. It is all about What ah. it, all about. Ah. After it all about At the midnight, we're going to lay it all down πολιτισμού προειδοποιήμασταν εδώ πέρα την προηγούμενη τρίτη στις τέσσερις και ξαναίμαστε μαζί, έχουμε μια μεγάλη πραγματικά τιμή για μας ο φίλος χρόνια Ηλίας Μιχαλίτσης είναι εδώ πέρα και θα γίνει μόνιμος εφόσον, εντάξει είχε μέσο και τον βάλα μην τα κάνει. Είναι <laughs> θα γίνει μόνιμος πλέον ε, μια εκπομπή σήμερα πολύ, έχει πολύ διάστατη έχει... πήγαμε στο σύνταγμα πήραμε τις ευχές από κόσμο Μάζι τον αίτερο ραδιοφωνικό παραγωγό Εδώ πέρα πάνω από Αθωμανωλάκη Όλοι τον ξέρετε, μόνο εγώ δεν τον <laughs> <laughs> ε, Ο Ηλίας, ηλία, ηλία θες Καλησπέρα, μας... καλή χρονιά Καλή χρονιά δεν είπαμε προφανώς Καλή χρονιά, κυρίως Κυρίως καλή χρονιά Με υγεία Και ό,τι επιθυμούμε oh, right. Ό,τι επιθυμούμε, στο νέο έτος Yadima, telefonema. Estánme. Agios Vasilis, está dentro. Yo di, seguro por ahí música. In esos panas, estánme. Corifica, te vas más a apoteosis, baby. Wow, wow. factor X, yo di line show. Mi perro y perro con salsa, vamos a calinta. Con Αυτό πριν που ακούσατε την από λίγο ήταν το cast του Ηλία Μιχαλίτση για να έρθει στην εκπομπή Αισθάνομαι φοβερά, αισθάνομαι, αισθάνομαι, εντάξει Αισθάνθηκες πολλά πράγματα Λοιπόν, για να προειδοποιήσουμε το τι έχει η σήμερα Θα έχουμε μία ανασκόπηση του 2016 Μέσα από τα μάτια τα δικά μας, αυτά που μας ήρθανε λίγο περισσότερο Τα ακούσαμε, θα έχουμε τα, βιντεα... τα ακουστικά από, το... από την περιοδία μας ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας Παρόλο που το έβλεπα τόσα χρόνια στην τηλεόραση η Ιλία και πίστευα ότι είναι κάτι πολύ εύκολο ο κόσμος μιλάει πολύ δύσκολα και ακόμα πιο δύσκολα σε αφήνει να γίνεις ένα μέρος Πραγματικά ισχύει αυτό που λες το είδαμε και, στις... και στη βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας που είδαμε τον κόσμο Όταν λες κάναμε εσύ την έκανας μόνος σου προφανώς γιατί έχω καπέ με τον πάνο έτσι Εγώ είχα πάει για καφέ καθόμουνε <laughs> σας περίμενα λουφαδώρος, λουφαδώρος. Πήγατε, εσείς... Παιδιά μου είπατε τα, τα συμπεράσματά σας, τι είδαμε, τι κάνατε εκεί πέρα και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά διχασμένος, έχει χάσει την ελπίδα του. Είδαμε πολλοί σχηθροπές φάτσες, πολύ... η κίνηση στην αγορά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο εμείς περιμέναμε, αλλά και πάλι ήταν πράγματα τα οποία μας άρεσε αυτή αυτό το τατς με το με τον με τον κόσμο κάθως όλοι είμαστε ένα μέρος του και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα βοφτές στη συζήτηση ταχιστα περισσότερα είναι μένουμε Και αμέσως μετά πήραμε πήγαμε πολλά, κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια υπάρχει και ένα ε, οδηπορικό το οποίο είμουνα εγώ με τον ε, πάνω μόνοι μας. Θα το ακούσουμε γι' αυτό, να δούμε πώς ήταν η όλη φάση μας. τα Τις απορρίψεις που πήραμε ακόμα και για απλά χρόνια πολλά. Και θα γυρίσουμε εδώ πέρα για να, και την ανα, να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε μετά την ανασκόπηση για το 2016. Ας ακούσουμε τον Αγιο Βασίλη, τι μας πει. Είσαστε λοιπόν ο Άγιος Βασίλης, εδώ ο... πέρα στο Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ε, καταρχάς, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έχετε ευχηθείτε κάτι σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, έχω να ευχηθώ, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' και να έχουμε θάρρος, Φάρρος. μην το βάζουμε κάτω. Τα θέλατε να διώξετε κάτι, να μην κρατήσετε το 2016. Να πήγουν όλες οι στεναχώριες. Όλες οι στεναχώριες. Ο Όλες οι κακίες. Έχουμε και τον Αγιο Βασιλίνα. Μας κάνει και η Αγιο Βασιλίνα. Ναι. Το ίδιο. <laughs> <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> ε, <laughs> έχετε τώρα εδώ πέρα στη Σύνταγμα έχει κόσμο αυτά λόγω των γιορτών, ναι. Ε, όχι τόσο πολύ όσο πέρσι, αλλά... Έχει μία κίνηση. Ναι, ε, έχει μία κίνηση. Πολύ ωραία. Για το 2017 τι περιμένετε. Ό,τι καλύτερο για όλους μας. Για όλο τον κόσμο. Μόνο αυτό. Αυτό είναι η πιο ωραία ευχή που Να βάλε λίγο ο μυαλός σε αυτούς που κυβερνάνε. Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Ωραίο λιμούδι. <laughs> Είμαστε από μία εκπομπή. Ναι. Από το Πλατεία Ράδιο. Θέλετε να μας κάνετε μία δήλωση, μία ευχή για το 2017. Η ευχή μου είναι να πάει καλύτερα από το 2017 για όλο τον κόσμο. Η υγεία, η ευτυχία και όσο μπορούν να κοιτάξουν και τη φτυχολογιά γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εσείς εδώ πουλάτε βιβλία έτσι. Ε, κάπου, κάπου. Τώρα, κάπου, τώρα, κάπου, κάπου, ε. ε. Δεν έχει γίνει στο βιβλίο πλέον. Τίποδα, τίποδα. Ε, το 2016 θέλετε <Κι> να, να, να αφήσει κάτι πίσω του να φέρει κάτι καινούριο το 2017. Να αφήσει την καθαραμένη αυτό που λέγεται ε, <Κι> πώς το λένε αυτό με τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς το έχουν κάνει με τους ξένους. Προδόντες. <Κι> το <ξένους. Κι> Όχι, κάπως <Κι> αλλι Νομικλατούρα, τα μνημόνια. τα μνημόνια, να αφήσει πίσω τα μνημόνια να βρει κάποιος και να το οποίει ως εδώ και μη παρέχει Να έρθει κατ' δημιουργείο Όχι δεν πάει άλλο, όχι βρήκαμε εύκολες λύσεις συνταξιούχο, συνταξιούχο γιατί βρίσκονται τα λεφτά μπροστά τους Ακριβώς Και καρπάζουνε τέρμα αυτό, τέρμα, τέρμα πριν γίνει καμιά λαϊκή επανάσταση Ευχαριστούμε πολύ! Αυτά. Καλή χρονιά να έχετε! Καλή χρονιά κύριε καλή Υγεία! Πολύ σωστά αυτά τα λόγια που ακούσαμε κυρίως από τον Άι Βασίλη, εννοείται γιατί ξεκάθαρα κάθε χρονιά, σε κάθε χρονιά ελπίζεις κάτι καλύτερο σβήνεις τα άσχημα πράγματα συνεχίζεις και το κυριότερο έτσι δεν είναι να λες καλή χρονιά 5-10 μέρες τις γιορτινές είναι όλη χρονιά ρε φίλε, όλη χρονιά να να, να Ότι επιθυμείς, ότι ότι δεν έκανες το 2016 να το κάνεις τώρα Αυτά, αυτά Δεν έχεις να πεις τίποτα Λά... Είσαι το... το... ναakes... συγγίνημένος από τα λόγια που το είπασες Κοίταξε να δεις Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνδυάσει Ο φίλος μας με τα βιβλία μπορεί να συνδυάσει σε μία πρόταση Ιωάννη Μεταξά, Λαϊκή Επανάσταση Ο τύπος μάλλον ήθελε κάτι απλά να έρθει να αλλάξει τα πράγματα Δηλαδή αυτό excellence. Τι να πούμε για το παρέμβασε, γνωমতে ποια ώρα σας κάτω το βιβλίο που ਲੈμε στο διπορικό; Ναι, για τον Πελογιάννη. Ε, φαντάσου Ηλίας, δεν πέρα θα κάνω μια μικρή παρέ ε, τέτοια, ε, τα βάλω ένα στερίσκο. Θα πούμε ότι όλοι άλλοι όσοι βγαίνουν για ρεπορτάζ, πέρνουνη λευκά. λευκά. Δεν πέρνουνη Λευκά. δεν πέρνουν σίγουρα. Εμώς θα đi εμείς για να Έτσι, αλλά εμείς προφανώς επειδή το δουλειά του δεν το δεχτήκαμε. Παλόνι. Ναι, το μπαλόνι. Mm. Και μετά από τον κύριο για να, μας πάρε, για να του κάνουμε να μας πάρει τη δήλωση, ε, αγοράσαμε ένα βιβλίο του Μπελογιάννη, του συγγραφέα Βουτίνι. Βουτίνι. Βιτή. Βουτίνι. Mm. Βουτίνι, να μην βουτίνι. <laughs> λοιπόν, oh, <bravo>. ε, <laughs> σήμερα στην εκπομπή σας θέλω λίγο πιο συγκεντρωμένους, διότι θα έχει, πώς να το πω, ανασκοπικό χαρακτήρα. Οπότε, θα <laughs> Τα οποία, εντάξει, δεν είναι τόσο επίκαιρο όπως το All I Want For Christmas αλλά είναι επειδή ήρθε ο Ηλία στην εκπομπή γι' αυτό παίξαμε το All I Want For Christmas, το έφερε τελικά ε... και μπορούμε, καταρχάς, θα ξεκινήσουμε την ανασκόπηση με κάτι πάρα πολύ θλιβερό Αυτό που θέλω να πω εγώ προφανώς είναι ότι εν έτη 2016 αυτό βέβαια ήταν στις αρχές, πολύ αρχές του 2016 στην Ελλάδα υπήρχε έντονη συζήτηση Για το, για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει αυτό, κάτι Ηλία. Άγουσα, κάτι άγουσα, κάτι Ήτανε Πήραν αφορμή όλοι από τον από το θάνατο του Μινάχα της ΑΕΑ, ο ήρθε στις 30 Οκτωβρίου του 2015, και λόγω της σεξουαλικής του ζωής και των σεξουαλικών του προτιμήσεων, αυτό έφερε ξανά τη συζήτηση επειδή ήταν και πίκαιρο, λόγω του θα ψηφιζόταν στη Βουλή, Του, ε, του σύμφωνου συμβίωσης Εγώ δεν θέλω να πάρω κάποια θέση πάνω σε αυτό Απλά πιστεύω το θεωρώ τουλάχιστον φεδρό Σε μια Ας πούμε <coughs> Κοινωνία στην οποία δέχεται όλες τις ιδιαιτερότητες Δηλαδή όχι, αυτό. Και καταρχάς αυτό δεν, δεν μου φαίνεται σαν ιδιαιτερότητα Είναι κάτι το οποίο είναι κλασικά κλα, επιλογή, κλα, επιλογή Είναι μια, κλα, είναι μια επιλογή που την δεχ, τη δεχόμαστε ξεκάθαρα Είναι ναι Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ λοιπόν Πως άνθρωποι Η... αντιδράσαν έτσι στο σύμφωνο συμβίωσης και ήτανε πραγματικά ένα από τα πράγματα που το 2016 θέλω να κρατήσω, ότι τουλάχιστον ε, υπάρχει ο εκδημοκρατισμός, τουλάχιστον σεξουαλικές προπεπιθήσεις των ανθρώπων, μπορούμε να, να επιλέγουμε αυτό που θέλουμε, τουλάχιστον ως αυτό. Έτσι, δηλαδή η δημοκρατία είναι και ένα από αυτά τα πράγματα. Μετέπειτα έχουμε ακόμα πολλά πράγματα το 2016, ήταν μια χρονιά η οποία πιστεύω... Δεν μπορεί να σ' αφήσει τέτοιο Το 2015 είχαμε την πρώτη φορά αριστερά Τι... Μετά ξανά είχαμε την πρώτη φορά αριστερά αυτό το 2015 Το οποίο πιστεύω εγώ δεν θα ήταν να ποτέ Αλλά το 2016 ήρθανε πράγματα Τα οποία μέσα από την καρδιά μου πραγματικά Δεν πίστευα ότι θα μπορούσανε να, να γίνουνε Ηλία εσύ το 2016 σου ήτανε ευχάριστη χρονιά Χαλή ήτανε Λακωνικότατος <laughs> Χαλή <laughs> ήτανε Λοιπόν ξεκινάω εγώ. Στον πρώτο μήνα των, ε, των τέτοιων, των, του 2016 είχαμε τις περίφημες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί μια κούρσα τεράστια που ξεκίνησαν τέσσερις ε, αντίπαλοι, ας πούμε, πολιτικά εκείνη τη στιγμή αντίπαλοι και προχωρήσανε σε μια κόντρα που στο τέλος παρέμεινε ο Βαγγέλης Μημαράκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραία, ωραία. Τελικά είχαμε τον όθο του... Τέρη Χρυσού στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας σαν πολιτικό αρχηγό και η αλήθεια είναι πως οι όλες οι εκλογές επισκιάστηκαν από ένα πράγμα από τη μεγάλη ανα... αναδιοργάνωση της ΟΝΕΔ φανταστείτε η... η όλη κατάσταση εκεί πέρα ήτανε πολύ περίεργη πήγαν οι άνθρωποι να ψηφίσουν την προηγούμενη Κυριακή δεν τους αφήσαν, ξανά πήγαν και αυτά τέλος πάντων για Εκλογές για να κόμμα το, οι οποίες δεν μπορούσαν, φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι αυτοί δεν, να... δεν μπορούν να δεν κάνουν τις δικές τους εκλογές, πιστεύετε μπορούν να τα βγάλουν πέρα με μια χώρα, δύσκολο, Μα. τέλος πάντων, ο Κυριάκος ήρθε στα πράγματα και εγώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό το πράγμα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι, συμφωνείς, Λιάκου, καταρχάς, γιατί... Παίρθατε θέλε... <στονίτρια> το πρώτο, εγώ το έχω ξεχάσει εγώ. Είναι το San Bima Surreal, τον Χατσιφραγγέτα, <στονίτρια> <ναι>, το <πρώτο, στονίτρια> <στονίτρια> γιατί π Πραγματικά πήμα σουρεάλ, συζήσαμε σουρεαλιστικές στιγμές και ακόμα θα ζήσουμε με τον Κυριάκο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω τον τάτσον του πατέρα σου Δεν βρίσκω λέξεις για να πιστεύσεις ό,τι σ' αγαβώ Δεν βρίσκω στίχους να προδιορίσω Της γιαγιά σου το Πάρκινσον Δεν βρίσκω λέξεις Να πιστέψεις πως για σένα είμαι εδώ Γιατί Είσαι σαν πήμα σου ρεάλ Και σαν κινάρι της ρεάλ Μέσα στον πέρα βέω Πες την χαρδιά μου πέφτει η χιόνι Και δεν υπάρχει ένα πιτόνι Κατά το βρω και να γεμίσω Το έλεγε του πέντου ελέω να μιλήσω για τον μπαπούσο το ασχάιμερ δεν βρίσκω λέξεις για να πιστέψεις στον αγγούδι μου δεν βρίσκω νότες να ακολουθήσω τη μυστηρια μελωδία σου μάνα τα τέχνες να ταρσιδείσις με το αγγούδι μου γιατί real σα και σας κοινάρει τις real μες στο πέρα. Με στην καρδιά μου πέφτει χιότι και δεν υπάρχει ένα πιντόνι για να τον βρω και να γεμίσω Τότε είναι και του πέτρελαίου Είσαι σαν μη ΧΚΟΥ ΡΕΑΡ και σαν γινάρι της ΡΕΑΡ μέσα στον Πέραμπέου Με στην καρδιά μου πέφτει χιότι και δεν υπάρχει ένα πιντόνι για να τον βρω να γεμίσω Τότε είναι και του πέτρελαίου Στην Ρόλα, ναι. Είδα ένα ωραίο μήν στο... Θα τα για και εδώ, στα παιδιά. Υδια, γεια σας. Από τη Ναδία Ράδιο είμαστε... Από ποιο? Ναδία Ράδιο. Μήνες για 9 χρόνια, γιατί το συμπέφυγε. Θέλετε να μας κάνετε μία. Ευχή, ευχή, μία ευχή. Κάτσε να το σκέψτε. Κάτσε πώς σας λένε, άμα θέλετε μας λέτε, εντάξει. Τις Μίνη. Ωραία. Παραγιώτης. Ε, υγεία, πα Πάμε θέλεσα... πάμε και της μόλις <laughs> όχι δεν είναι όντως μια φορεί φυβερή... <laughs> αυτό και τύχη, ίσως. αυτό χρειαζόμαστε ε, το δείτε να έχεις κάτι πίσω σου για να yeah. γενικά ας πούμε πιστεύεις ότι θα είναι μια καλή χρονιά Για μένα προσωπικά καλή χρονιά, για την πλειοψηφία του κόσμου νομίζω δεν ήταν καλύτερα καλή χρονιά. Είχαμε τρομοκρατικές επιθέσεις, είχαμε τα πάντα. Ε... Το 2017 πιστεύεις θα είναι κάτι καινούριο, θες κάτι να και εμπίσεις. Και ελπίζω καινούργιο. ότι θα είναι καλύτερο. Ελπίζω. <laughs> καλή ελπίδα. <laughs> Σωστό. Γιατί πρέπει να είμαστε αυσιόδοξοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Δεν είστε καλά, καλά παιδιά. παιδιά. <laughs> Εντάξει, δεν έχεις Τι σου <ΣΣΟ> Λοιπόν, ήταν ωραίο, να μην κλίνεις την οικογράφηση βρε, είδα ένα ωραίο μιμ με τη ρόδα αυτή εδώ του συντάγματος, που είχε μια ρόδα τώρα ναι. τέτοιου τύπου, καρουζέλ, πώς θα λέμε αυτά ρε παιδί μου. Δε καρουζέλ, ρόδα λέγετε. καρουζέλ το έτσι το όρθο, το ρόδα Το καρουζέλ το σράγγυλο. Είχε ρε παιδί μου, πού έγινε εκείνο το πυρηνικό ρε. Στο Τσέρνομπιλ. Στο Τσέρνομπιλ. Και λέει Έλεγε πέρασε πυρηνικό πόλεμο, μομπαρδισμό και ακόμα γυρίζει. Οι φιλελέροδες της Αθήνας δεν, δεν, δεν πήρε καν μπροσφόλου. Αχ, χαχ, χαχ. Και την αποστομιωμολογούν. Τώρα τι να μπορούσατε από τέτοιο, να. Την διώχνουνε. Την διώχνουνε, να. Εκενώνονουνε το σύνταγμα από, τη, από, τη, από, τη, από τις Ρώδες. Από τις Ρώδες, σωστό, σωστό. Βείτε πολύ τέτοιο. Α, εδώ πιο κάτω πιο κάποιοι φίλοι μας της άμε Γιατί βλέπω πολύ κινητοποίηση. Ε, ναι. Αν ποιάζελα και να τους πάρουμε δήλωση. Τι έκανε. Πατάξανε το έγκλιο. Λοιπόν, εδώ είναι η ρόδα. Η ρόδα. Ω, φοβερή ρόδα, ε. Εδώ καημένοι, δεν μπορούν να... Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τους καημένους έχουν επερκυπλώσει με αυτά τα συλλοφά. Δεν μπορούν να κάνουν εργασίες άνετα. Αλλά σε μίτσου λέει, ρε παιδί, η ρόδα. Τα χαλά στο ένα Τα χαλάσει την γιορτινή εικόνα της Αθήνας. Ενώ η Αθήνα έχει γιορτινή εικόνα, έτσι. Αλλά λέμε γι' αυτά. Αυτό. Έλα στο τηλέφωνο. Μιλάει στο τηλέφωνο. Σωστό. Εδώ την κοπέλα. Δεν, δεν την προλαβαίνουμε. Δεν την προλαβαίνουμε. Σε την κοπέλα κέτρεξε. Εντάξει ρε φίλε προφανώς. Όσοι είσαι έτσι. Να πούμε ότι πριν από το... Αυτό δεν Μην είσαι εδώ τώρα και να πάρουμε δηλώσεις πληρώνουμε πληρώνουμε λεφτά. ρίχνουμε αυτά χάλι πέρνουμε αυτά αυτά με κάνουμε από μέσα που με το μπαλό, με το μπαλόνια πήραμε ένα λουλούδι ένα μπαλόνι που έκοψε πανεκίνησε κομπέλα που είναι το παγάτι αντικομπέλας είναι ενα που και αφού ακούσαμε το διπορικό το διπορικό <laughs> το διπορικό το <και> διπορικό δύο ψυχών <laughs> Γιατί εγώ όπως είπαμε καθόμουνα και, και σφιζό... έπινα το καφεδάκι μου Προφανώς Μιχάλη γνώριζες ότι το Μάρτιο του 16 που μας πέρασε έτσι <laughs> Προφανώς <laughs> Ναι Ένας Κύπριος έβγαλε selfie με αεροπυρατή ε, Την ώρα της αεροπυρατίας Ναι ναι ναι ναι, ναι. Πραγματικά δηλαδή αυτό δείχνει Είχε δύχει... γίνει δηλαδή <laughs> Το ακούσαμε παντού αυτό το πράγμα ήτανε Ξέρεις <laughs> ξέ, ξέ, ξέ, είναι από τις ειδήσεις που δεν πιστεύεις βλέπεις και λες δεν γίνεται ρε φίλε Κάτσε λίγο, δηλαδή, πως κάνει αεροπυρατεία, κινδυνεύεις εκείνη τη στιγμή Είναι σαν έρθει ο δολοφόνος στο σπίτι σου και να το πεις πιστες, Έλα να βγάλουμε μια selfie και μετά, μετά σκότουσέ με. με Ή κλέψε με <laughs> ή κάνε με <laughs> Όχι, πρώτα, τέτοιο, θα βγάλουμε τη selfie και μετά είναι, Βλέπεις πόσο τεχνολογία έχει επηρεάσει τη ζωή μας Τελείως, πραγματικά Βέβαια να σου πω ότι αυτή η αεροπυρατεία στέφτηκε με μεγάλη αποτυχία Γιατί ο τύπος είχε, πάει και είχε <laughs> Και πιο μούφα με τη σέλφη, αυτό ήταν ε, πραγματικά Και είχαμε και το άλλο το 2016, πάλι το Μάρτιο Εγκαινιάστηκε το πρώτο πάρκο στη Βραζιλία για σεξ Ενδιαφέρον, θα ε... λέγατε ότι πρέπει να το επισκεφτούμε Πρέπει να πας με σύντροφο για να κάνει σεξ δε. Α, Βίσεις πρέπει σήμερα. και αυτό Ναι, πρέπει Táx, να είσαι σύντροφο Το ξέχασα, εντάξει <laughs> αυτό Πρέπει, ήταν <laughs> ένα πράγμα που ξεχνάω <laughs> συχνά Να, και, και τι γίνεται τώρα Ο, οι τύποι έχουν βάλει Φουσ Ε, όχι οι φουσκωτές, αυτά που τα, γεμά... τα γεμίσουμε με νερό, πες το Ε, το με νερό ρε παιδί μου. Για να ξαμπλώνει ο κόσμος, για να ο ξαμπλώνει ο oh, κόσμος Αναπαυστικά παγκάτια. δηλαδή, αναπαυστικά, βολεύει Πραγματικά μου φαίνεται ότι έχουνε αναγάγει τον έρωτα σε κάτι άλλο τελείως ε... Πραγματικά, είναι κάτι φοβερό Ε, μετά είχαμε... Κάτι ξέρεις... έτοιο πρέπει να κάνουν και στην Ελλάδα θα λέγα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι γιατί ότι... Γιατί πάμε πολύ καλά σαν χώρα, επομένως, γιατί δεν φτιάχνουν και ένα παρκάκι, μωρέ. Ήταν ιδιωτών βέβαια αυτό, αλλά ήταν πολύ... Πραγματικά πίστεψέμε ότι... Η... Πόσος κόσμος κάνει σεξ στο πάρκο? Ελαμουντέ. Κα... Κανονικά η ερώτηση είναι άλλη. Πόσος κόσμος κάνει σεξ? Αλλά η επόμενη είναι αυτούς, μεγάλο ποσοστό, κάνει σεξ στο πάρκο. Εφόσον είναι παιδιά οποία δεν έχουν πολλές φορές σπίτι, όχι άστεγα, Μένουμε τις οικούς τους και αυτά. Ε, οι Βραζιλιάνοι προενόησαν και το βάλανε και αυτό στην ας πούμε καθημερινότητά τους. Και το πάρκο για να το επισκεφτείς γνωρίζουμε θέλει κάποια συνδρομή κάτι. Ε, ναι, είναι, δεν έχει πέντε ευρώ εισιτήριο βέβαια. <laughs> Αλλά σκέψου, ότι σου δίνουν και, <laughs> και... Και μπουκαλάκι νερό, όχι. Όχι, σου δίνουν και ε, αυτό το διάβασα, σου δίνουν και πώς το λένε... Και προφυλάξει. Και της προφυλάξει τζάμπα. Μπράβο, τζάμπα, τζάμπα. τζάμπα. Για να πραγματικά εμναύσω; Αξίζει παιδιά να κάνετε ένα ταξίδι στη Βραζιλία για να επισκεφθείτε ενοίτως αυτό το πάρκο; Έτσι; Βέβαια δεν ξέρω κατά, κατά πόσο μετά από τη μετά από αυτό που είπαμε για τη Ελληνική Δημοκρατία συφιορώσαμε τα το ραγούδι τους, ακούσαμε τις εφήβες του κόσμου και περάσαμε κατευθείαν στο σεξ. Για να καταλάβετε το ποιόν του ανθρώπου που έχει δίπλα μου <ΣΣΣΣ> Είναι σε φάση διάβαζε εδώ πέρα τη σκαλέτα της εκπομπής διάβαζε Και διάβαζε είπα θα δημοκρασί... πω αυτό Διάβαζε, <ΣΣ> ναι δι με εμένα δεν με νοιάζει, Μιτσοτάκ δεν με νοιάζει Σεξ, αμάν θα πούμε γι' αυτό Α, α μ' αρέσει, μ' αρέσει Ηλία, μ' αρέσει Έτσι έπρεπε να, Έτσι γείτε, έπρεπε να γίνει, εγώ γι' αυτό <ΣΣΣ> σε έφερα Να, να δώσουμε λίγο ενδιαφέρον σε αυτή την εκπομπή Που δεν έχει Που δεν μας ακούει και κανείς Αν δεν την πειράζει μω Μόλις τώρα ήθελα να σου πω το άλλο, το, το είδα φοβερό πράγμα, πάλι το Μάρτιο του 2016 έγινε αυτό, για να δεις, ότι ο Μάρτιος είχε φοβερά νέα. <laughs> <laughs> το Μάρτιο του 2016, ένας ε, ζωγράφος άφησε τα γυαλιά του, εκεί πέρα που... Στο τραπεζάκι του, ναι. ναι στο τραπεζάκι, εκεί πέρα που είχε βήσει τα εκθέματα και κάποιοι τα πιστέψαν ότι είναι τέχνη αυτό το <laughs> πράγμα ναι, ναι, ναι, ναι. και πήγαν και το φωτογραφίζαν. Για... Αυτό συγκεκριμένα είπε, παιδιά, μισό λεπτό, πάω λίγο το τουαλέτα, Πα... για πέντε λεπτάκια. Ναι, και μέσα σε πέντε λεπτάκια έγινε ένα έργο τέχνης. Είχε γίνει ένα έργο τέχνης, πραγματικά, ναι. Ήτανε φοβερό. Καλά, yeah. στον, α... στον αντίποδα βέβαια, εδώ πέρα στην ας πούμε ψωροκώστενα, δεν το λέμε καμία ε, αυτή μικρότητας και προφανώς δεν φταίει η χώρα, φταίνει οι άνθρωποι. γι' αυτό, εεε... Είχαμε πολλά πράγματα το 2016. Εμένε αυτό που μου άρεσε να παρακολουθώ Ηλία ήτανε το θέμα με τις τηλεωπτικές άδειες. Το έχεις παρακολουθήσει καθόλου. Το θέμα με τις. Ως τηλεωπτικές άδειες. Τι <Δε> έχεις παρακολουθήσει, <Δε> άμα θα πάρουν άδειες οι καναλάριες πάρουν, θα πάρουνε, θα πάρουνε, θα πάρουνε. <Δε> θα πάρουνε. <Δε> Παράcart Είχε... Να βάλουμε έναν καθεστώς νομιμότητας που το φέρανε το καθεστώς νομιμότητας με μεγαλύτερη ε, Πράγμα. Είνει άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιρροή τους βάλανε 48 ώρες μέσα σε ένα σπίτι ας πούμε. τους κλείνουν extra Big Brother. τους κλείνουν εκεί μέσα και τους βλέπω πετάτε βρωτάς, πετάτε βρωτάς, πετάτε βρωτάς. Για λεφτά να πάντετε. Αυτό να δώσουμε, να σας δώσουμε την άδεια. 200 εκατομμύρια. Τώρα, δεν θα πάρετε τίποτα από αυτά γιατί οτι έκανε τα παρανόμ. Δεν θα δέλω όμως να μιfono με εγώ με τον υπάρχους διλεκτικούς άδεις. Για λεφτά απλά σου λέω το το καθεστώς στο οποίο υπήρξε και την τραγελαφικότητα των πραγμάτων αυτών. Βλέπετε για να δείτε πόσο ωραία η εκπομπή μας είναι σήμερα. Περνάμε από το σεξ στις τηλεοπτικές άδειες. Ο Ηλίας παραμένει μουγκός. Βέβαια, εντάξει. Τακη, τηλεοπτικές άδειες, κλάιν. Γυρνάω σελίδα. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ άκουσα Ηλία ότι περιμέναν πώς και πώς το τέλος του 2016. Είχε θανάτους, είχε το ένα, είχ Πρέπει να έρχεται στο οτιδήποτε, ας πούμε το τέλος του 2016, συνειδηματοδοτεί την ένναξη του 2017. Αυτό, όπως ακούσαμε για από τις δηλώσεις του κόσμου, το 2017 τι περιμένετε, ελπίδα. Ελπίδα. Ελπίδα. Τσου μόνο Τσουτσούργιασα. Μόνο ελπίδα, <χω> μόνο αυτό ακούμε. Μόνο αυτό ακούμε και πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο, άμα δεις δηλαδή, ακόμα, σου λέω για κάτι πολύ απλό, για τις τηλεοποιητικές άδειες υπήρχαν ε... Χίλια δύο πράγματα τα οποία ήταν αντικρουόμενα μεταξύ τους Τέλος πάντων ε, Για να συνεχίσουμε, το 2016 τι άλλο έγινε Είχαμε αρκετούς θανάτους, θα πάμε μετά σε άλλα θέματα Και πέθαναν μέσα το 2016 Ο George Michael, ο Prince, ο Cruyff, ο Πέτρος Φρυσούν Ο γνωστός λαϊκός... σε όλους μας Και η Άλλη είναι γνωστή σε όλους μας <laughs> ε... Ο πιο γνωστός σε όλους μας Καταρχάς, όταν ακούς το όνομα του φισούν Και από κάτω βλέπεις Παντελίδη Και λες το πιο γνωστό σε όλους μας για τον Παντελίδη Είναι στον η Αεροσηλία Να σας πω λοιπόν Και ο... ο λαϊκός τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης Από όλους τους θανάτους, βέβαια Σε αυτό που λέω η Ηλίας έχει δίκιο Ακούστηκε περισσότερο του Παντελή Παντελίδη Ήταν κάτι το οποίο συντάρεξε το πλανήτη, το πλανήτη. Μετά γνωρίζουμε προφανώς ποιοι ήταν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή ο Πέτρος Φρυσσούν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ε, θεατράρχες και ηθοποιούς της, ε, της, του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ο Γιώχαν Κρόιφευ ήταν ένας από τους ανθρώπους οι οποίος θεμελίωσε στον αθλητισμό κάποια πράγματα τα οποία ήταν για... έκανε το, τον αθλητισμό επιστήμη. Ο Πρίνς ήταν ένας φοβερός pop σταρ ο οποίος μεγάλωσαν γενιές μαζί τους. Και ο Τζόρς Μάικλ, που ήταν ο τελευταίος από αυτούς από τους καλλιτέχνες που έχουμε πει μέχρι και ποδοσφαιριστές, ήτανε έχουμε συνδυάσει όλες τα Χριστούγεννα με ένα τραγούδι του. Βέβαια, υπήρχε και ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν διφορούμενος. Κάποιοι πιστεύαν ότι ήταν δικτάτορας, άλλοι πιστεύαν ότι είναι μεγάλος επαναστάτης Διότι ένας άνθρωπος, όπως και να είναι, όταν βγάζει από έναν λαό, από την πείνα, είναι, ας το πούμε, επαναστάτης. Τέλος πάντων, και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι για τον Φιντελ Κάστρο, είναι, περνή αφορμή από τον Φιντελ Κάστρο, είναι το το τσέκευάρο του που λέει ο Νταλάρας βέβαια. Χάστε σήμερα. Ναι, χάσα αγόριν. Αυτό το πράγμα. Επειδή εγώ δεν μπορώ να... Το, προφέρω το, το προφέρω το προφέρω Χάσας yeah, έμπρε yeah. Ας το πει ε, ο Πάντος Παπαδομάνας Λάκης, πως λέγεται πάνω Πως λέγεται πάνω Χάσας έμπρε Α, α, α να μπράβορα Θα το ακούσουμε Με μια προφορά Και, και δηλαδή... κλητώσω ότι τη θέση και τον Φιντελ Κάστρο εντάξει Εγώ έτσι θα μου γκώσω Λοιπόν Χάσας <laughs> έμπρε από τον <laughs> Γιώργο Νταλάρα <laughs> Και θα γυρίσουμε εδώ πέρα <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί αν δεν τραβουδήσει <laughs> <laughs> <laughs> Χάσας έμπρε και το το δεν ξέρω αν το, το έχουμε παίξει δεν το έχουμε παίξει ακόμα αυτό το απόσπασμα με το πασόκ, Πασόκα έτσι. όχι όχι τα πει την πρώτη δηλαδή. φορά αριστερά πριν την πρώτη φορά ναι. αριστερά ναι. Να. θα σου πω εκεί πέρα που σου είπα τα αυτά πρώτη φορά με με παραδέχθηκε ο Πάνος Παπαδομανωλάκης για κάτι που είπα παιδιά ένιωσα που τρομεράει μεγάλη περιφάνεια <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <ο σέντερο. laughs> λοιπόν ας ακούσουμε τραγούδι και τα βλέπουμε όλα στην πορεία Terima kasih. clara se despierta para verse aquí se queda la clara la inquebrantable transparencia de tu querida presencia. che mando la brisa con soles de primavera para planzar banderas con la luz de tu sonrisa aquí Πρέπει να τα δουλέψει λίγο. Γιατί δεν ακούστηκα λίγο στο Τζίπρα όταν λέγει Τζόναλ Τσραμμ. Τζόναλ Τσραμμ, Τζόναλ Τσραμμ, Τζόναλ Τσραμμ. Με προφορά, έτσι, αυτό. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελες. Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Ε, ε φέρετε, ότι τα γνωρίζετε παιδί μου yes. αυτό, ξέρεις, δεν σου λέω κάτι κακό. Προφανώς. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις, τώρα. Ε, να σου πω εδώ πέρα Ηλία ότι σε λίγο θα το που μας ήταν μάσταν μαζί να το τονίσουμε έτσι, μαζί, έτσι, το έχουμε πει 9 φορές έχουμε αρχίσει να κουράζουμε ε, από το διπολικό μας το οποίο έχει την εξής πατέντε εδώ πέρα ε, βρίσκουμε θα με παρακολουθήσεις λίγο μισό λεπτάκι ρε, <σοκλή> βρίσκουμε ανθρώπους που φάγαμε απορρίψεις εντάξει το ένα το άλλο δεν αλλά... φάγε σχή δηλαδή καλά εντάξει δεν ήταν η πρώτη, ανέ... πρώτη φορά δεν ήταν η πρώτη φορά, ένα κλασικό βράδυ δικό σου σε <σοκλή> Και διπώστα, αλεγα, και διπώστα Όχι, στους... εγώ από πω δεν χρειάζεται Αααααα, oh, ah, mm -hmm. ναι, σωστό Λοιπόν, εεε, τι γίνεται Ο κόσμος δι... φοβόταν να <σχεσίλω> μας μιλήσει Φοβόταν να μας μιλήσει <σχεσίλω> Και σε, σε... Σαν προέκταση αυτού Ερχόμασταν πολλές φορές σε... Να μιλάμε εγώ και ο Πάνος και φαντάσου... Παρασκαλό <σχεσίλω> τώρα... είναι, Όχι, εγώ και σωρά, κι λέω Φαντάσου είμασταν δυο τύποι στο Σύνταγμα Κρατούσαμε ένα κινητό και Και μας έβλεπε κόσμους Βέβαια να πω εδώ πέρα ότι ήταν φοβερή εμπειρία Ε, Πάνου Τσουτσούργιασαι Τσουτσούργιασαι Καλά ήτανε ήταν, δεν, Ήτανε πολύ ωραία η εμπειρία το ότι ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο Γνωρίσαμε απίστευτους τύπους Πιστεύω ότι ήτανε Σας βγάζω και βόλτα Ναι λέμε Ναι, με έβγαλε βόλτα ο Πάνος Καλώς. και του πήρα λουλούδι και βιβλίο mm. Λουλούδια δεν έχω πάρει στην κοπέλα μου, συγγνώμη μωρό μου και θα Εεεεε... Θες να, μου πεις, να σου κάνω ερώτηση να μου απαντήσεις πολύ ειλικρινά Προσωπική Όχι προσωπική, εντάξει, δεν το κάνουμε Θες να σου κάνω ερώτηση, σοβαρά θέλω μου Δεν προσωπική Σο, Σοβαρέψου για 30 δευτερότερες, δεν ξέρεις είναι δύσκολο Ταχείς, το έχω, το το έχεις Το έχω, για παίρνουμε Λοιπόν, εεεε... <laughs> πιστεύεις Όχι ότι... Σου μπα όχι ρε φίλε Περίμενε ρε φίλε, πού να Πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι επηρε Και... και θα υπάρχει και θα υπάρχει για, τα... για και το όγερο αλλά δεν μιλάει τόσο εύκολα είναι κατσουφιασμένος, δεν υπάρχει κίνηση δηλαδή καταλαβαίνεις σου λέω. αυτή η μουντίλα στον κόσμο μήπως είναι κυρίως από θέμα της κρίσης και όχι τόσο των ανθρώπων σίγουρα αυτό το φαινόμενο το επηρεάζεται από την κρίση εντάξει εννοείται αυτό αλλά κοίταξε όταν βλέπεις ένα κόσμο σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά και, δε, και, πρέπει, και να μην παίρνει και αυτά που πρέπει σίγουρα κάτι δεν θα, δε θα πηγαίνει καλά προφανώς. στον κόσμο έτσι. Δεν φαντάσου, εσύ δουλεύες μέχρι την Πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα και πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση Ναι, ναι, ναι, ναι, ε, εντάξει Αυτό δεν ήταν κάτι για μένα Όχι, ε... ναι, δεν αντιλέγω, απλά λέω ότι υπό άλλες συνθήκες αυτό είναι κάτι, εντάξει, βάρβαρο για, τις, για την δεδομένη κοινωνία που ζούμε Αλλά βλέπω τον κόσμο σου λέω ότι μίλαγε πολύ απότομα Μουντά, μουντά, ναι, ναι, πολύ Ήτανε πραγματικά λίγο κρύος απέναντί μας και γενικά απέναντι σε πολύ Βέβαια η κοπέλες που θα ακούσουμε τώρα mm -hmm. ήτανε πραγματικά αρκετά, όχι διαχυτικές Ήτανε αρκετά χαρούμενες, ε, αρκετά Ευχάριστε. ευχάριστες Και πραγματικά δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν περιμέναμε τόσο εύκολα λέγαμε μια γυναίκα, λέμε μου να μας μιλήσει αυτή Τελικά μας Θες, μίλησα τελικά σας μίλησε, και ναι. ελπίζω να μας ακούνε κιόλας, για κάποιο λόγο Λοιπόν, πριν το βάλουμε το ηχητικό Θα ήθελα να καλωσορίσουμε στην παρέα τον το Παναγιώτη Καράμπελα Καλησπέρα παιδιά Που ήρθε κοντά μας σήμερα Και μιας που μοιράζουμε κόσμο που μας ακούει, Που, που ακούμε και ευχές και όλα αυτά θα μας δώσει και εκείνος με τη σειρά του μία πριν ακούσουμε τις κοπέλες έχουμε υγεία πάνω απ' όλα πιο δυνατά πάνω. δεν πιο ακούγεσαι δυνατά. πιο δυνατά υγεία υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα ναι. πιο σημαντικό απ' όλα και τα, τα λες στην κάμερα Ωρα. 4 μην μπερδεύεσαι γιατί σε βλέπω και... τι... <laughs> όλα τα υπόλοιπα έρχονται υγεία, Ευχαριστούμε πολύ Πάνο και πραγματικά είμαστε συγκινημένοι που βρίσκεις εδώ <laughs> θυμή μας θυμή μας κύριε Ε, ας περάσουμε στις κοπέλες καλύτερη, γιατί... Τάξει, γιατί συνεχίζει να μιλάει. Κλείστε το, κλείστε το. Εδώ, εδώ, εδώ. Γεια σου. Μας τηλεφανώ. Ε, μισό λεπτά. Ναι, ναι. Εγώ είμαι απέξε, εσύ που είσαι. Ωραία. Αυτά είναι η βέση τα προσωπικά εδώ με τις κοπέλες. Μην βγουν στον αέρα. Μην βγουν στον αέρα, δεν βγουν ποτέ. Μιλά, μιλά εσύ από πάνω. Και γενικά, ας πούμε περνάμε Είμαστε, α, είναι φίλες σου, συμπενημένοις. Ναι, έτσι λέω, είναι φίλες μου. Μοιάζετε με τις μικές αδερφές. Με ποια μοιάζω. Με αυτήν εδώ. Λοιπόν, σε συμπάθησα, οπότε ήθελα να ακούσω τι θα μου πεις. Είμαστε και μόνοι είμαστε. από το Πλατεία Ράδιο, μία ιντερνετικό σταθμός είναι και θέλουμε να πάρουμε ευχές για το νέο έτος. Α, καλή χρόνια σε όλους, να περνάνε από ανέμορφα. Υγεία, απευτυχία Έχετε... Φιλότιμη ήταν. Φιλότιμη. <laughs> ήταν τίμια. <laughs> ήταν τίμια, ήταν τίμια. <laughs> καλά. Χαλιά το 2017, πιστεύετε περιμένετε κάτι καλύτερο. <laughs> ναι. Όλοι αυτού δεν πιστεύουμε στα το κάτω. κάτω. Σωστό, σωστό. Η ελπίδη θα πεθαίνει τελευταία. Ναι, δεν χρειάζεται πεθάνει. Δεν έχουμε πεθάνει, γιατί τελειώς δεν πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κοτσένα. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Άναι, ε, βέβαια αυτά είναι η πιο ευχάριστη την κοπέλα μου <laughs> Για να γλιτώσουμε τα... Όχι δεν υπάρχει καμία γκρινιά την έχω σκίσει τη γάτα Αλλά τέλος πάντων, <laughs> για να γλιτώσουμε πολλά πράγματα Πιστεύω ότι όντως, μίλησαν πολύ πιο εύκολα Και για κάποιο λόγο θέλα, νομίζω να θέλουμε να βγούμε φωτογραφία Μάλλον τα πιάσε μας και δεν το έχουμε καταλάβει Μπορεί να ήταν κάποιες γνωστές και εμείς απλά μην τις ξέραμε Αλλά και πάλι εντάξει προφανώς ε, Ναι αλ Σε φάση δεν ξέρω τι φάση, αλλά μου συγκίνησε πολύ και μας γέμισε πολύ. θετική ενέργεια. Ναι, όχι, δεν με αυτό. Με συγκίνησε πολύ, ε, κάτι το οποίο δεν τραβήξαμε. Ε, ήτανε ο... Βρήκαμε έναν τύπο, τον Νικολάη, ο οποίος ήταν από τη Ρωσία, μας μίλησε τα γλυκάκια, γι' αυτό δεν το ανεβάσαμε κυρίως, και δεν ήθελε και ο ίδιος να ηχογραφηθεί. Τον ρωτάμε θελετά, μας πείτε μια ευχή, ήταν μεταδώσουμε εμείς τον αέρα εκείνη τη στιγμ Το δι... το ρωτάω καταρχάς, άμα το 2016 ήταν μια ευχάριστη χρονιά Αμα ήταν μια χρονιά η οποία πέρασε ωραία και αυτά Και μου είπε ότι κάθε ε, χρονιά είναι ωραία αν είσαι έτοιμος να πεθάνεις εκεί Τι Για... είπε το άτομο Το έχει ρε λέω τώρα Ότι είπε κάτι το οποίο ήτανε... Πώς να σου το πω ρε μου Ο άνθρωπος αυτός προφανώς είχε έρθει από την ε, Ρωσία Δεν καταλάβαμε πολίτες είτε Δεν φαινόταν όμως να είχε έρθει σαν διακοπές, είχε έρθει για δουλειά, για δουλειά μάλλον. Ναι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει την πατρίδα του για κάτι άλλο, είναι δύσκολο, δηλαδή το ότι αυτή η δήλωση που κάνει εμένα μου αρέσει υπό την έννοια το ότι, όντως, πρέπει να, είσαι, να ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο. Δηλαδή, να ξέρεις ότι μέσα μια χρονιά μπορεί τα πάντα και μπορεί να μην Σωστό, πολύ σωστό. Ε, μιας που έχουμε όπως είπαμε και πριν το πάνω καράβελα κοντά μας και η Ακροατής παράγει οτι είσαι ας πούμε πως το εκλαβάνεις αυτό που είπε πιο απόλαυση ορόσος φίλος μας ο Νικολάι ο Νικολάι δεν θα θέλαν να πάρω θέση Κοίταξε, το είδες ευχάριστο. Ήταν ευχή ή πούς το... Εντάξει, καθένας μιλάει σήμερα με αυτά που έχει βιώσει έτσι. Ο άνθρωπος μπορεί πάνω στη χώρα του να είχε να είδε πράγματα είτε το 16 είτε μια χρονιά πριν που δεν του άρεσαν. Γι' αυτό να Εδώ να, πέρα, να να αλλάξει κάπως τη ζωή του. Εγώ έτσι. πάντως σου λέω αυτή τη δήλωση την και έμεινα πραγματικά αποσβολωμένος. Είχαμε, γενικά, πάντως το διπορικό ήταν κάτι ωραίο ε, Είδαμε ένα ζευγαράκι και αυτό δεν το έχουμε, δυστυχώς Δυστυχώς, πραγματικά ήτανε ας πούμε, πιο ευχάριστη στιγμή Πες και κάτι που έχουμε <laughs> Ναι, <laughs> λέω αυτά που δεν έχουμε γιατί δεν τα ακούσει ο κόσμος Λοιπόν, ήταν πολύ μια, μια πολύ ευχάριστη στιγμή, ένα ερωτευμένο ζευγάρι Κατά τα άλλα, το αγόρι ήταν πολύ ερωτευμένο, η κοπέλα έτσι και έτσι <laughs> Λέμε, ξέρω εγώ, ρωτάμε τον Μαλικάρι Το 2017 Και Τεγνάμε κερωτάλγο umm... τη Μαρία. Άκου, άκου, άκου τώρα, Δώρα, δώρα, δώρα. Κερωτάλγο τη Μαρία. Εσύ θέλεις να κρατάς τη σου, σου δώσει τον Ηλία να τον κρατήσει. Και, ναι, ναι, İnτάξει, για né, né, δάξ. Δάξ. Σε βάζουμε για. Άσε μου, δάξ. Τώρα. Το ζώσω με ένα λουλούδι, το λουλή το πλαστικό, το τον αιώνιο μαζί, μπάσκετ στη αυτής χες. Δεν σε μάλλον με τύπος. Προσπαθήσαμε εμείς. Προσπαθήσαμε μόνο και μόνο από την δικιά μας βόλτα στην Αθήνα γιατί πάντα μου αρέσει όταν κάνω μια βόλτα να, να το έχω αυτό υποσυνείδητο στο μυαλό μου το, την αύριο του Δημήτρη Παναγιού Παναγόπουλου έπαθα ένα μικρό γλώσο ένα μικροκεφαλικό έπαθα ένα mini shock είναι πραγματικά απίστευτο ραγούδι και θα συγκινηθείτε μόνο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 Τα κλείς τα παράθυρα να τρίζουν Γιατί με άβρα εσπερίδεινω η καθάρια ζωντανή Που κάνει τα γερμένα φύλλα να θρώει Δεν βγώ πριν λα, για το μπουνό, και στεράφεις το στο γρημό. Και τα λάθη βομεστά βάθι και στα ίτι, και κουβαλάω μες τη συγγή, για να μην πω τα χτυπάρι. Και κάποια νησί που τι ελπίζα να γιατί μα ε. Πίσα στις πόλεις στα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν Γιατί με άβρα εσπερινή νοή καθάρια ζωντανή κάνει τα γερμένα φίλα να θροί Si kan kling asalota bir tad水men Di treats belakang 26 d trud Ewa biasa yan contexts housing Amin, buah Μεγάλη με μεγάλη βλέπω ότι άνθρωποι ακούτε την εκπομπή και δεν την κάνω μόνο για μένα και τον Ηλία ε, Έχουμε πολλά ωραία μηνύματα Ένα το πιο ωραίο ήταν «Διώξτε τον Ηλία» <laughs> Και ένα φίλο, από έναν φίλο μου από τον Περιστέρη τα χαιρετίσματά του κι είσα αυτόν στο Δημήτρη ε, Θέλω να πω σε αυτό το σημείο Ότι διώχνω τον Ηλία Όχι, <laughs> okay, ο Ηλίας θα μείνει Θα μείνει ο Ηλίας <laughs> Γιατί πραγματικά ψάχναμε πάντα έναν όμορφο και επειδή δεν γινόταν το πετύχω εγώ και ο Ηλίας κι εγώ και ο Πάνος το πετύχαμε τον Ηλία Για μένα γιατί μ' ανακάτεψε Γιατί είσαι παραγωγός μου Είσαι προαγωγός μου βασικά το <laughs> Πραγωγός το δεύχομαι <laughs> Με mm. εκπορνευσες στο ραδιόφωνο mm. Μάλιστα <laughs> ε, Να σας πω θα, θα ακούσουμε το απόσπασμα από την Ερμού που είχαμε κατέβει και μιλήσαμε με έναν πολύ ωραίο τύπο εκεί βέβαια στο συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το Ε, κάποιες κουβέντες που κάναμε μεταξύ μας, εγώ κι ο Πάνος μέχρι να βρούμε κάποιον να μας μιλήσει, να δεχτεί να μας μιλήσει ε, Τι άλλο ήθελα να πω το Εντάξει ήταν άσχημα Το 2016 Ελπίζω το 2017 να μην μου δώσει τόσες απορρίψεις, να μου λέει ο κόσμος όσες μου δώσει αυτό το ρεπορτάζ πραγματικά Τίποτα φίλε, άμα βγάλεις τη μάση, όλο καλά θα βγάλεις Επίσης βρήκαμε έναν τύπο με καραγκιόζητες Είμασταν δύο εγώ και ο Π Κι αυτός είχε άλλους 20, oh. ταυτιστήκαμε απίστευτα oh. Δεν ξέρω γιατί Αλλά πι... πάνω εσάν σου άρεσε αυτό Ο Καραγιοζίας Εντάξει δεν θα σε πέρα ένα τηλέφωνο Ξέρεις <laughs> θα φαίνει επιθέσεις γι' αυτό που πέσεις πριν Λοιπόν θα ακούσουμε το απόσπρασμα από την Ερμού Και θα συνεχίσουμε Πάμε και στη Σκαλωσιά Μα <laughs> ποια <και σε> Σκαλωσιά <laughs> Το βλέπεις μία περίμενα, Ναι, isomorphisms magnet. Είναι μαγνήτης ο αθίμος. Εγώ κάνω φωτογραφία εκείνη τη μάσκα που Δεν βγάζει μαζί και φώρες μια μάσκα. Μάλλον ηταν δεν aftórou αυτό. Είναι θυσιαιά. Πούλας τον πόλις σε βούλισες. Πούλας γιόβλις η τίχη βουλάει βεβαιό. Τι λέγαμε πριν για τον gioco. Ο giocoς ναι, ο giocoς αντίσει τον την εποχή της κρίσης. Ο giocoς αντίσει, τι λέγαμε, για τον πα και τότε έχουμε ένα χειοφόλιο Η κυρία ήταν λίγο τσαντισμένη, φαινόταν Φαινόταν μου Φαινόταν, ξεκάθαρα Λες να οργώσουμε την Ερμού τώρα Πάμε, να... πάμε Ερμού, πάμε Ερμού Και από τον Βιλοπόλε που λες πήραμε τον Βιλογιάννη Για τον Νίκο Πελογιάννη το βιβλίο του Ρώσου Να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Η φάση είναι σύνταγμα. Ωραία είναι. Και ξέρεις τι μ' αρέσει με το σύνταγμα. Ωραία. Ωραία. Ξέρεις τι μ' αρέσει με το σύνταγμα. Απ' τα δεξιά πηγαίνει το τέτοιο. Σύριζα. Όχι ρε παιδί μου. Δεξιά μας τρύπησε πάσα για που και τέτοια. Ωραία. Άριστερα. Πια μας συνεχίζει λίγο πιο πάνω, πηγαίνει σε Αριστερά βγαίνεις που βγαίνεις, ομόνια δεν πας Α, είσαι και άσχετος Είσαι και άσχετος, έχεις αγιογράφηση Ναι, ναι Δηλαδή, μ' αυτό που γίνεται Ευθεία, κι και πας ευθεία βγαίνεις Μακντόναλτς Μακντόναλτς, Το οποία πρέπει να τα μόνα στην Ελλάδα, εγώ δεν έρχομαι αύρι Αν μη κρατάνε για μουσιακούς, λέω, τους φίσους που στις φορές έχουνε Α, δουσέ... Ξες για τα γρατάν gian, πάνε τα λεφτά από τις θηδίες. Είναι ποσόλο αυτός βασιλική τις θηδίες, ναι. Είναι σαν το fix, το το Saturn Group fixer βέβαια. Ikai mergo σαν fix, αλλά το γρατάν, το γρατάνεις. Σωστό; Εδώ να σημίσουμε σε γάτες το τούπο, solution να κάνεις αυτό. Είναι είναι δημοτική αστυνομία. Είναι σε φάση ήθελα πάντα για Juno batch game, αλλά τελικά δεν κατάφερα. Καλα Αστυνομικός! Γειρά μας βλέπεις; Πού τα δίδεις να θενηχεις; Εδώ. από το πλά địa ραδιόφωνο μας κάτση μια δήλωση για το νέο Και εμείς σας προσφέρουμε αυτό το υπέροχο λουλούπι. Όχι, χαίρετε. Τράσε καλά. Με το χασμούρ δεις. Εμείς να. Έχεις μια χαρά. Έצא καλά φάγαμε λίνκ για την εκπομπή. Λεμό, μάνα. Μάνα, μην έχω τόσοια δεκάρικο για θηκωφί. Νικόλαος βράση μένα μπροστά. Ναι. Θα έλεσαι πιο... ας πω κάτι, ημένα δεν πιστεύει κανείς ότι με έχω μπει Λείσαι για τώρα αυτό το έκδρομα Εγώ πω το λουλούδι, το μπαλονδένιο Είμαι πιο... Βέβαια να σου πω την αλήθεια πέζει να υπάρχει και ο φόβος ότι μην τους βγάλει κανά ξέρεις ότι θα τους κοροϊδεύει μετά Όχι, το χειρότερο είναι άλλο, μην τους βγάλεις κανένα μαχαίριο Ναι ρε παιδί μου, εντάξει και αυτό παίζει... Αλλά τώρα ελμού είμαστε, είναι εδώ πέρα σε λήφουμε, έτσι, για 2 μήνες. Ναι. Εσύ πάντως θες να θυθείς για 2 μήνες. Να φταίει, αυτός που φταίει, ίσως να φθεί αυτός που φθεί, Ίσως να φθεί ο παλιός, Ίσως εγώ και αυτός που φθεί θα έχουμε κάτι πιστεύω. Ίσως να φθεί με και η διόμα σιγά να είναι ασαπτος να μη φθείο, να δωμένα, να μπορώ να δηληθώ. Όσα μακλεύω τα Ίσως να φθεί και λίγο εγώ. Yhos sta domas mas stefthi ori na ino la grafta rividia ena ino la tis miras pou den alazoun delika mas igriniazoun gana stenas pou bos kati kalos indi pou lou savazoun ge zvolazoun veni hali etnogi ma pou stasou bi tine oreo tine sho sto ke ifi Κακό και τι καλό Άμα δεν μάθεις Να αγαπάς Θα πρέπει να μάθω Πρώτα εγώ Να σ' αγαπώ όποιος κανείς Είς όποιος θέλεις να είσαι εσύ Θα με μισείς, θα με εγκδικείς Επίσης αγαπώ δώσ' το πολύ Και όλους αυτούς που θα μ' αγαπάνε Θα μισείς τώρα εσύ Όμως και αυτοί οι κακιά δεν κρατάνε Και θα σ' αγαπεί και αυτοί. Θα ψάχνεις λοιπόν στα ίδια μέρη Απ' την αγάπη να κρυφθεί Σας μάλια θα βρεις ξανά στο χέρι Αυτού που σου μάθαι να μην Μια μέρα να ξυπνήσεις Μην πως μελαγχολικό Κι αντί το κενό σου να γεμίσεις Να ψάχνεις ποιος να φταίει γι' αυτό Που ήρθανε τα πράγματα έτσι Και πήραν ασχύ τροπή Να σκέφτεσαν αυτός που φταίει κλαίει Και μήπως κλαίει από τροπή Κι αν το κεφάλι σου το σκύψεις Το δάκρυ σου να μην φανεί Κι άμα στη σκέψη υποκύψει Και λίγο Αυτό είναι μια καλλία αρχή Γι' αυτό θέλετε μένα στα τέσσερα Γι' αυτό Δεν... θέλουμε εγώ έκανα μια, μαλα... μια μαλαγανιά πριν από λίγο Δεν πειράζει Να πούμε τώρα εδώ σε αυτό το σημείο Δεν ήταν απλά ήταν... να το κάνεις Ναι εντάξει Επλάκα. ήθελα να δω πως θα αντιδράσετε βρε παιδιά Βρε <laughs> πρε <laughs> Ήθελα να πω εδώ σε αυτό το σημείο Ότι είχαμε προφανώς Είναι μεγάλα Φάγαμε αρκετές εργατοόρες στο να κάνουμε το το γύρισμα για την εκπομπή και εντάξει λόγω γιορτών είναι η γιαγιά μου στο σπίτι και με ρωτάει μου λέει Μιχάλη λέει γιατί βγάζεις τίποτα απ' αυτό το πράγμα και της λέω όχι μου λέει καλά λέει γιατί το κάνεις? κάνεις και της απαντάω ότι όπως είχε απαντήσει ο Κάρολος Κούνη Ε, όταν τον είχαν ρωτήσει γιατί κάνει θέατρο. Τον παραφράζω προφανώς λίγο και, και απαντάω ότι εμείς δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε για να ζήσουμε. Εμείς το κάνουμε για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας το κοινό που μας παρακολουθεί και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατής ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον τόπο μας. Έπρεπε εμένα για γέσου. Έπρεπε Έπρεπε... <χει> <χει> να ναι, ο <χει> έχει να ρωτήσει εμένα για στις τελευταίες ώρες. Έπρεπε αλλά... να π Ε, πολλοίς κόσμος δεν το καταλαβαίνουν, εμείς δεν το κάνουμε, προφανώς ότι για τα λεφτά, έλια, γιατί δεν βγάζουμε Δεν βγάζουμε λεφτά από Ναι, το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας, να ακουστεί ε, κάτι το οποίο σε αυτό εδώ πέρα που κάνουμε είναι τελείως διαφορετικό από άλλους σταθμούς Εδώ πέρα λειτουργεί κάτι bottom-up, δηλαδή ξεκινάμε και χτίζουμε, λέμε, χτίζουμε.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 το αγκαλιάσαι, αγκαλιάσαι πολλοί κόσμος. Ε, ε, η μητέρα του, <laughs> πατέρας προ... του. Η, τα ξαδέρφια του. <laughs> ε, αλλά πραγματικά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο πρέπει να δίνουμε, πρω... να βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. <laughs> Μη γελάσαι. <laughs> Δεν να... αστείο. Δεν αστείο. Εγώ σε βοηθάω τέτοιες. <laughs> να βοηθάμε τους ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα, που βοηθάνε έτσι νέους και Όλοι ένα δι... ευρώ στον πάνω. Τους δίνουνε... <laughs> Τι... Τους δίνουνε θέση για να μιλήσουνε. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού, έτσι δεν είναι. Στο σημείο αυτό να πω ότι πήραμε θέση στο Μέγα ξέρεις και... <laughs> παιδιά ήθελα να σας πω ότι... Δηκιά μου είναι αφραγήτησε. Ναι. Πούστε δω πέρα. Όχι εμείς σε Όχι, σε ευχαριστούμε παρα πολύ. Πού πήσα σε ευχαριστώ. Βέβαια, όταν άκηδε καμιά εποχρεώση. Ναι. Φεύγω τοmathsfister για Νέвро. <laughs> <Εδώ πέρα> Βέβαια, <laughs> <συντήρηση> του τափλιρώνεται στο excess. Είχα να σήρθω στο club. Δέξαξε, εγώ πλήρωσα 10 € για το reportage. Δέξαξε. Εσείς δεξτός, γιατί ακόμα δεν βλέπω. Δεν έχει βρειύτε καφέ. Ούτε καφέ δεν έχουμε. Εμείς καάνει καφετζού. Και έπρεπε, επειδή χειρίζει την κονσόλα, είναι ο μόνος που μπορεί και πηγαίνει καλά με την τεχνολογία Για κάποιο λόγο Που είναι πα, παρεπιπτόντως ο μεγαλύτερος μας από εδώ πέρα, αυτός θα πηγαίνει καλύτερος με την τεχνολογία Και... θα είσαι καλά φίλε πάνω Ε, πήγαινε να φτιάξει καφέδες Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο την ε, ανασκόπησή μας Το 2016 Αρχετά ξεφύγαμε Να πούμε... Το καλοκαίρι... Ήμουνα στη Σπάρτη Πώς πέ Δεν, δεν ήθελα να πω αυτό oh. <laughs> Είμαστε στη Σπάρτη και ξαφνικά δούλευα και κοιτάω, Πάω στο περίπτωτο να πάρω τη σιγάρα Και μου κάνει η περιπτωριού λέει έγινε πραξικόπημα Τι πραξικόπημα Και λέω αμάν Ξέρω εγώ πριν περί... πρέπει να έρθουν τα τάγκες στο... στη Σπάρτη ξέρω εγώ να... <laughs> να... να κλειδωθούμε στα σπίτια μας γιατί υπέρα δεν σκύβαν Και μου λέει όχι λέει έγινε πραξικόπημα στην Τουρκία <laughs> Λέω αμάν Τι γίνεται τι, τι, τι είναι τώρα αυτή Δεν μπορούσα να καταλάβω, ξέρεις, ναι, δε, είναι αυτό, ναι τι νέο Ναι αυτό Ξαφνικά πηγαίνω, γυρνάω στο μαγαζί Και βλέπω το αφεντικό μου ότι έχει χλωνιάσει. Του λέω, τι έγινε ρε Άκη, μου λέει, κείδεξε λέει να δεις Έχει γίνει πρακτικό μας στην Τουρκία Και τον έβλεπα ότι ήταν πολύ φοβισμένος από αυτό Ε, λέω εντάξει ρε, εγώ τα ίδια πράγματα θα είναι, δεν θα αλλάξει κάτι ε, μετά από... Γύριναν το βράδυ βλέπαμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσανε παράλληλα με το πρακτικό μας στη Τουρκία, δηλαδή. Φαβόδες ήταν περισσότερο μήπως έρχον κι αποδόχερο. Εγώ ήγενικα πιο παρόμοιο κιό. Δεν δεν μπορούσα να καταλάβω. Καθώς Φαβόδες ήταν κάτι διαφορετικό. Και μετά από πέντε ώρες βλέπω ότι το πρακτικό μας απέξ. πραγματικά ένα από τα πιο, όχι από τις χιμένα. Ήτανε πραγματικά μάλλον ένα από τα πιο συστηματικά πρακτικοπώματα που έχουν γίνει Κι ήταν έτραγελαφικός ο τρόπος ο οποίος έγινε. Δεν ξέρω άμα συμφωνείς Ηλία. Το έζησες εσύ αυτό. Κουνά το κεφάλι, κουνά το βλέπεις. Ναι. το κουνά το βλέπετε. Ναι. <laughs> εσύ πάνω πιστεύω το έχες ζήσει καλά αυτό με το πραξικόπημα. Τι... Η αλήθεια είναι ότι μήχα βάλει και μέσα. Μου πάρει Όχι ρε παιδί μου. Συζήτησες κάνω τώρα <laughs> με, <laughs> με, <laughs> με τον εαυτό μου. <laughs> <laughs> <laughs> Μιλάω εγώ και ο εαυτός μου. Και... μου για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι θα γίνει πόλεμος και να μας... Ε, ξέρω, δεν θα μας βάλουν στη μάχη. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχει στο αρχείο εκπομπών η παρέμβαση του Σείταρ Ντογάν, του Τούρκου πολιτικού... που στην εκπομπή εδώ πέρα τι πάνει. Στη δική σας εκπομπή εδώ χειρά, μιας Α, είχε... μάλιστα. Δεν, το... δεν, δεν ήξερα τον το σταθμό, δεν, δεν το είχα Αλλά... πραγματικά... ήτανε από τα πράγματα που το 2016, πιστεύω Ένα από τα πράγματα που ήταν συγχρόνως και αστεία και σοβαρά και αυτό δείχνει και λίγο την ε, όλη κατάσταση Είμαι δυστυχώς Στον. αυτό που ακολούθησε μετά είναι καθόλου αστείο Εντάξει Άρα... Άρα... όχι, ήταν Άρα... και αστείο και τραγελαφικό Η λέξη πραγματικά, που πιστεύω ότι το εκφράζει είναι τραγελαφικό Και βλέπεις πως η τεχνολογία έχει προχωρήσει και στα πραξικό πημάτα Φαντάσου, όταν είχαν την Χούντα εδώ πέρα, όταν είχε ήρθει η Χούντα πέρα Να βγαιναν οι πολιτικοί με iPhone Στην τηλεόραση. Δεν θα δω να αυτό. Πραγματικά. Ε, μετά από πέρασε ο καιρός, πέρασε το καλοκαίρι. Πήγαμε και... τις διακοπές μας. Πήγε, πήγε ο Ηλίας τις διακοπές του, επειδή είχε λεφτά, εμείς δεν είχαμε. Και φτάρουμε στο σημείο που η περισσότερη, η περισσότεροι από αυτούς, ε, τους πολιτικάντιδες, αρχίσαν και βασικά παράλληλα στη, στη χρονιά γίνονταν αυτό. Αρχίζουν να λένε για το ΆΙΣΙΣ. Τι είναι αυτό το ΆΙΣΙΣ, βρε Τι... Μιχάλη. Βρε Μιχάλη, για πες Μάλλα, μας. Αν σου κάτσω, κανένα χαστόκι. Λοιπόν, ε, στην τρομο, τρομοκρατική ε, τέτοια οργάνωση, η οποία είναι από το Ισλαμικό κράτος, όλα αυτά, και βλέπω, βλέπω χτύπημα στην Ρωσία. Πέτα από λίγο καιρό βλέπω ότι η Ρωσία προμήθευε με όπλα την, ε, το ΆΙΣΙΣ. Μετά ξαφνικά βλέπω ότι γίνεται εύφοδος της Ρωσίας μέσα στην Συρία για να χτυπήσει το ΆΙΣΙΣ Και λέω όπα τι γίνεται ξέρω Και δε... κοιτάει εμένα το μετά ξέρετε Γιατί άμα μου γυρίσουν από τα αριστερά θα δεν Θα γελάσει Θα γελάσει Ναι δε, δεν το... δε θα, δε θα μου απαντήσεις Μόνο η μισή μας <laughs> που θα κάνω εδώ από τα τέκεν η Ρωσία δεν έδωσε όπλα στο ΆΙΣΙΣ Έδωσε <laughs> στους Χεσμπολάχ που πολεμούσε το ΆΙΣΙΣ Κα <laughs> <τα λέω. laughs> για να κατηγορηξουν τον Σύριο dan… Assad, né; Τι πραγματικά είναι σαν να συδίνει ο Γολέφτα Ηλία να πάς να να την να να γραζίς τις ναρκωτικά και μετά να αρχίσω να σου λέω γιατί αυτός το βεδίμιο ναρκωτικά. Γίνονται πως να το πω ε, είχε τα πάντα τους και τα κάνουν τις είχε ήτανε είχε ανατινάξει είχε τα πάντα τώρα ε, θέλω να σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε έναν πραγματικά πολύ ευχάριστο τύπο τον οποίο έκανε αυτό που γούσταρε και αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή έτσι λία να κάνουμε αυτό που γούσταρουμε πανάπολα πανάπολα Πάνα απ' όλα. Πάνα απ' όλα. Τι. Τι ξέρω. Κάνω αυτά τα σχολιάκια που... Μου λέει, έλα λέει στην εκπομπή, να έρθω στην εκπομπή. Του λέω, ναι, ρε, μάρα. Μου λέει, έχω να κάνω για μετρήσιο, θέλω να μιλήσεις. Θέλω να μιλήσεις στον κόσμο, ναι, εντάξει, κοίταξε. Αλλά αυτά τα σχολιά το ότι σε βοηθάνει και σένα με κάποιο Ναι, προφανώς, δεν αντιλέγω. Και εγώ στέκομαι τώρα απένα Παρ' όλα αυτά, εντάξει ρε φίλες, σχολιάζουμε εδώ πέρα, λέμε διάφορα γεγονότα. Να σου πω τώρα για τον, παλικά, για τον άνθρωπο που γνωρίσαμε, ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστος και μας είπε, έκανε την, το, την τέχνη του, έκανε αυτό που γούσταρε και είχε κατέβει την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να πουλήσει. Ας τον ακούσουμε και αυτό, το σημα, αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος, άμα το κάναμε λίγο όλοι πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι ο άνθρωπος φτιάχνει από βινήλια, ζωγραφίζει βινήλια, κάνει και ζωγραφιές πανωρέας και πολλά από αυτά κάνει και ορολόγια. Και τα πουλάει σε τιμή... κόστους ας πούμε, αλλά είναι πραγματικά αυτό που του αρέσει. Κόσμος κόσμο σου Ναι. Άλλες χρονιές περπατάς και νιώθεις ότι είσαι μαμάξι, να μην κίνηση, δεν μπορούσα να είπα Αλλά εντάξει, είναι... ένα... πηγαίνω από εδώ, ένα τέτοιο. Η πυγνώστη παρκούσα, <laughs> έχει, έχει, έχει. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραίο θάνασα. Συνδυάζει... Ακριβώς, άμα κατηφορίζεις λίγο, πας πειρά. <laughs> Εδώ, σε καλαμπόκι. Μπορεί και ένα καλά <laughs> Να πάρω καλαμπόκι, όχι ρε φίλοι. <laughs> δεν, δεν πεινάω, δεν μπορώ. Γεια σας. Είμαστε από την Πλατεία Ράδιο και παίρνουμε ευχές γιατί προ... για την νέα χρονιά. Θέλετε να μας κάνετε μία. Να <laughs> είστε καλά. Να <laughs> είστε καλά, γεια σας. Μου φαίνεται, μου φαίνεται ο κόσμος στο Σύνταγ <laughs> Μα ρεشد, εγώ το βλέπα παθιασμένο του καρβονίζτε καλαμβούκι και του λέει ότι κάνει μια χρονιά. Λέ겄τε, 10 λεπτό. Λέω, είμαστε Λέω, θέλετε; Δεν πά θα μη κάνεις. Πάμε να βχάμαμε μαζί μου. Λέ겄ς 5-6 σε σε το πόρτο, χωρίς καλαμβούκι. Εβα, θα σε έπω ένα κατσούφι. Γαβγίσαμε ροκάμα. Κόψουμε τα πόστα. Δεν βλέπεις το ποντάζ. Καραγιώζεσαι. Έλα δούμε. Οκ, Είμαστε από το Πλατεία Ράδιο και παίρνουμε δηλώσεις για το νέο έτος. Θέλετε να μας κάνετε μία. Είναι το Πλατείο της Χαραγγιόζιδες. <εσ> να είστε καλά. Τι <χωστό το κόψω το κόμπι> <χωστόνι> γίνεται. <γίλωτε> Μου φαίνεται πρέπει να... να πάμε σε κόσμο <κοσόνι> που <κοσόνι> δεν δουλεύει. Πρέπει να νοικιάσουμε ένα συνεργείο ρε, για να έχουμε έναν περαιστής. <κοσόνι> <κοσόνι> να... Να, δούμε... να... να σου πω αυτό είναι ποιο λαϊκό like που κάνουμε. Δηλαδή άμα πάμε εξάρθεια. Σας ευχαριστώ να δούμε ένα βιβλίο. Ναι, να στήσουμε και γαλάρα από Ναι ρε παιδί. Στη γαλά, μπαίνουμε μέσα, ναι φούρση. Όποια κι εσείς από εδώ και τέτοια. Τέτοια φάση, τέτοια φάση, ναι. Αυτά που λέμε. Είναι εξάρχεια, ξέρεις, αριλά ο Τρικούπη. Πού είναι τα γραφεία του ναι που είναι καεί, κι αυτός με τις ασταλιστικές βιβλίες. Και Από εκεί ζει το Πασόκ! Από εκεί ζει το Πασόκ προφανώς Από εκεί ζει το Πασόκ μια μέρα από τη Σπάρτη Κουδάζω εκεί προφανώς Και έτσι όπως είμαι στο Μετρέο Είμαι ένα φίλο μου και φωνάζω Άμμορή Πασοκάρα, γάμοτο, γιατί στο 4% Και γυρνάνε 10 παπούδες με κοιτάνε Συμπονετικά Συμπονετικά τον τονίζω Και λέει και κάνω αυτό, το κουρήμαξο Βρε άσχετε, αυτοί έχουν ζήσει Πασ Να φωνάζεις φίλους σου Παίνω τηλέφωνο ένα φίλο μας Και του λέω τι να πω ε Έχει μεγάλη φράδια λόγου Α, ξέρω, ξέρω και ενός Ναι, Ναι, ναι, ναι Δεν έχουμε και πολλούς κοινούς φίλους Ναι, ισχύει, παιδιόφυλλε δίσκο Ω, βινιλιά Ω, είσαι καμία ισχύς, βινιλιά είναι Φοβερό, φοβερότατο Ξέρεις τι γίνεται, πρέπει να βρήξουμε και εγώ... Όχι, ξέρετε, αφού το βιλίο το κάνει ο ρολόι! Ναι, είναι φοβερό, ε. Ναι, θα είναι πάρα πολύ να βρει. Τι μάλα, γάρια! Κάτσα, κάτσα, βρούμε κάψιμο. Σίγουρα δεν έχω κάνει σε ρεπορτά, είστε ο κατάλαμος, δεν έχεις να μου κάνεις ψώνια. Ναι, είναι η Χριστούγια, έπρεπε να σου πάρω κάτι. Τι ωραία. Δεν πήρα καλά δωρο για το σταθμό, το λουλούρ δεν παίζει στο σταθμό, το λουλού Είμαστε από το Πλατεία ραδιό και παίρνουμε ευχές το νέο έτος. Θέλει να μας κάνετε μια Πλατεία ραδιό; Ναι, είναι ιντερνετικός σταθμός. Μπορείτε να το πατήσετε και να μας ακούσετε όποτε θέλετε και τώρα είναι βέβαια. Αλλά... Εμείς βήγαμε στο ρεπορτάζ. Να κάνω τι Καταρχάς, πώς σας λένε. Πώς με λένε, πάμπι. μπάμπι. Μπάμπι. Πουλάτε βινήλια και τέτοια. Ναι, ναι, ζωγραφίζω. Μας. Είναι φοβερό. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωρα Τι θέλετε να Εί... βγήσετε για το νέο της. Ε, είμαι από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Μαγευτική πόλη. Πεύγω αύριο. Α. Πεύγω καλή τυγή σε όλους. Μα μην πω τα δετριμμένα. Τύχη. Αγάπη. Ναι. Αγάπη. Και... Αγάπη. και με περισσότερα λεφτά. Φεύγω. Και δουλειά. Και δουλειά βασικά. Δουλειά και μετάλλευτα, έτσι. Αυτό είναι. Ε, το 2016 πιστεύετε ότι ήταν μια ωραία χρονιά; θέλετε να την ξεχάσετε. Ε, ναι, ήταν λίγο δύσκολη. Ά, δύσκολη, δύσκολη. δύσκολη, δύσκολη. Και, και οικονομικά και από καλλιτεχνικά με τους θανάτους. Το, ε... Από πολλούς καλλιτέχνες. Ναι, ε... άμα να φύγει. <laughs> ήταν <laughs> ο Γιώργος, ο Μιχαήλ, έφυγε τις προάλλες. Πάρα πολύ, ας την ξεχάσουμε και ας πάμε για καλύτερα. Ε, το 2017 περιμένε Ε, ελπίζω, ελπίζω για κάτι καλύτερο, νομίζω είναι, yeah, yeah. Η αλήθεια είναι ότι από τους περισσότερους έχουμε αγχώσει μόνο ελπίδα <laughs> Δεν ξέρω τι σημαίνει <laughs> αυτό Ελπένει πάντα τελευταία Έτσι ακριβώς <laughs> Αν επιτρέψεις να βγάλουμε μια φωτογραφία έτσι <laughs> και εσείς <laughs> μαζί <laughs> παιδιά, παιδιά. Και εσείς μαζί. Μουλάτε <laughs> και στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Μουλάτε και στη Θεσσαλονίκη Μας ακούνε και στη Θεσσαλονίκη Οπότε, έγινε. θα ας τραβήξουμε μια Ρε φίλε, ω τι άκριβως ο το άντρας πως αυτός ε, έκανε φο φοβερή δουλειά πραγματικά έκανε κάτι θαυμάσιο και δεν είχε πάει ούτε σε τέτοιο σε, σε γαλλοντεχνόν δεν είχε πάει κάνει στη γαλλοντεχνόν έκανε φοβερές προσοπογραφίες χρόνια μετά που συζητήσαμε λίγο μαζί του έκανε πορτρέτα ήταν φοβερός Ε, έπιανε το χέρι του, δηλαδή. Τι, άμα είναι στριπτζάδικο πιάνε, άμα <laughs> δεν γυνεύει. Ενώ ήταν πολύ καλός, ήταν πραγματικά, ήταν καλλιτέχνης, με όλη τη σημασία της λέξης, παρόλο που αυτό δεν το είχε σπουδάσει πουθενά. Και, πραγματικά, αυτό έχει μεγάλη έκανε σημασία. Έκανε αυτό που του αρέσει, όμως. Έκανε αυτό που γουστάρει και το έκανε, ε, αν, κα, μου είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος, δεν θέλω να πω ενώματικά, μου λέει κάτι έκανε εγώ και δεν την, ε πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό ρε παιδί μου Δηλαδή του λέγαμε εντάξει τώρα τι... Κλάιν, δεν με νοιάζει. ξέρω εγώ δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα Και μου λέει ότι Τη σοβαρότητα των πραγμάτων Τη δίνεις εσύ κατά πόσο είσαι σοβαρός απέναντί του Δηλαδή μπορεί να μαζεύεις σκουπίδια Και να το κάνεις πλούτο με... Όχι ρε παιδί μου, ε, μπορείς να το κάνεις ε, Να φανεί κάτι πιο πλούσιο ρε φίλε Πώς Να πω. το κάνεις με, την... με το σεβασμό του που του que en prepia, afto ke to gustáris na to kánis, afto vgieni para éxo ke den e toso aniarós oféntises ena. Yeti ama den féni tin kiríosis ena aniaró den ine. O típos e ke íche ana foveró talento ke to ékane pragmatiká to píge se en állo epípedo. Ke ítan e foveró ke óles, yeti ítan e oréo, ítan polí oríos charaktéras. Metá pou milísame páno ítan e pragmatiká polí και μου κάνει, πως, θυμάστε μου είχε πει, πως μου το είχε πει ακριβώς με τις 4's gomen, τι μου είχε πει Καρχήνεις έκανα μαθήματα για το πλάνο σου, όπου <συμίξε> μην <μπένεις από συμίξε> ναι ναι, ναι μ... μ... εκεί <συμίξε> Βγάλα μια φωτογραφία με το μπάνο Βγάλα μια φωτογραφία με το μπάνο και μετά από λίγο, μου κάνει ο, ο τύπος λέει, πώς, θα να την πάρεις, δεν <συμίξε> λέει, πήγαινε λίγο αριστερά, πήγαινε έτσι, πήγαινε αλλιώς Είχαμε και σκηνοθέτη παράλληλα Επίσης E que mo can metapo lígole e gollei tin likesou. Kati mou ipe gia to reportage tou katalave tou nauxogala. Mou kagou tin likesou i chat ses gomenes. Bravo re megale bestou. Tou leo bravo. O afta mou le premna to eisme to lagging. Adalaves, poveros anthropos, poveros tin stigmi tou, aspoume. Thelame tou varme sinadefix den na e katzeni. Ke lege kalithis Michaili. Elege kalithis, nei, inis klassikos aethios pou <laughs> Κάτσε δίπλα σου και σου πει με εγώ, Τι Εγώ θα στη σου πω Εγώ στην ηλικία σου τα είχαμε δε καγκόμενες Βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι η πολυγαμία δεν είναι λύση Και δεν δείχνει την πραγματική αντρίλα ενός άντρα ε, Αλλά σου λέω ναι ένα κλασικότατος θείος κλασικός, Κλασικότατος θείος που είχε ξέρεις Τώρα έχεις συναντήσει Στάνταρ Που κάθεται δίπλα σου κυπέρα Θα σου πω εγώ παιδί μου Θα σου πω εγώ εμείς πηγαίναμε στις δισκοτέκες Εγώ θα σου πω για την ιστορία αυτού του τόπου Το Είτε. έχω φτήσει εγώ ε. <laughs> <laughs> Είναι κλασικό Αλλά γνώρισαμε πραγματικά ε, Πιστεύω ότι ε, έστω Εάν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί εξουσία Παίρναγε δέκα λεπτά Από τα πράγματα που κάναμε εμείς με τον κόσμο Που έστω βγήκαμε να πούμε ένα χρόνια πολλά Που έστω αυτό ρε παιδί μου Θα καταλάβαινε Και θα έρχονταν πολύ πιο κοντά στο λαό από τι είναι τώρα; Δηλαδή πρέπει να δεις τον τρόπο που μιλάνε, τον μπόνο που βγάζουν, παρόλο που μπορεί να κάνουν ένα καλά ένα στίο και να είναι με όλο το μπόνο που κρύβει αυτόματα πίσω. Γιαφωνίσεις. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, πιστεύω ακράδατα ότι πέρεπει όλοι να ακολουθήσουν το το παράδειγμα αυτού του κυρίου με τα β tidak perlu untuk menyelesaikan semua masalah dan percaya diri. Tidak perlu untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ia adalah permulaan tahun baru. Sekarang kita menghabiskan masa untuk tahun baru. Kita melakukan sesuatu untuk kita sendiri. Kita melakukan apa yang kita mahu lakukan. Saya percaya bahawa hanya dengan melakukan apa yang kita suka, kita akan berjaya. Dan tidak hanya untuk mengambil anak kita, untuk menjadi anak Μπορεί να μην, έχει πάει πάει ποτέ, να μην έχει πάει ποτέ στο Πανεπιστήμιο. Απλά κάθεται, παίρνει πράγματα από τον, από τον έξω κόσμο και τα βάζει μέσα του. Έχει πει επίσης ο Πάστ για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι... Το βιβλίο λέγεται όποιος ο καθένας έχει τον ε... τον, παρά... τον ε... την κόλαση που του αρμόζει. Τι γίνεται, έχει πει για τους ανθρώπους οι οποίοι πίνουν ε, ότι βγάζουν τον εσωτερικό τον εξωτερικό κόσμο μέσα τους. μέσα τους. Ναι. Ενώ αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά και το βάζουμε σαν τους φιλοσόφους αυτό, παίρνουν αυτό που έχουν μέσα τους έξω. έξω. Γι' αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ε, μιλούν πολύ, φοβούνται να μιλήσουνε, γιατί όλο αυτό που έχουν βάλει από την κοινωνία μέσα τους πιστεύω ίσως είναι πολύ περισσότερο από απλά πράγματα τα οποία κάνουμε θέλει περνάει αυτός ο άνθρωπος τα χρόνια του πολέ ναι ήτανε ότι ήταν, καλύτερο μπορούσε να μας δώσει σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που θα έχουμε είναι του Δημοσθένους λέξης ε, του Διονύση Σαβώπου το οποίο δείχνει αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν από λίγο είναι το ακούσετε τους θυμούσηνα κα Ganua basti ti pila ki Kani srazame perimenin Ivrami fan avyani Kiboli ti amo pyo σαν καφενία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενείτε μένει αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω αυτή τη φυλακή Oh Dios va por que vi tu está herida di o línfu Sanja un pragmata do mito que vilem que iexir Romanini naslu Eritores Gino podites Ma tu cantu si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 Στην πλήρη φα... Γυρίσαμε πίσω Έχουμε, ακούσαμε το υπέροχο κομμάτι αυτό Από τον Διον... Διονύση Σαββόπουλο Και τώρα θέλω να γυρίσω στον Ηλία Πριν και που λέγαμε για το Για το παλικάρι αυτό ναι. Με τα βινύλια. Όχι με τα βινύλια. Αν ακούσεις ρε παιδί μου, στίχους, λέει ότι όταν θα βγώ από αυτή τη φυλακή που ζω, ρε παιδί μου, θα... κανείς δεν θα περιμένει κάποιον άνθρωπο ο έχει γυρίσει από μια φυλακή. Σκέψου, αυτό ήθελα εκεί πέρα ήθελα να καταλήξω, ότι ο κόσμος ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει, συνήθως απομονώνεται. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ κάνεις κάτι το οποίο η δουλειά σου προφανώς αντιμετωπίζεται... Όχι ότι μην το πεις, δεν σε απομονώνει κανείς, αλλά η ίδια η δουλειά σου που σ' αρέσει, έτσι. Σ' αρέσει να κάνεις αυτό που κάνεις. Σίγουρα. Ναι. Αλλά και ταυτόχρονα, ε, ταυτόχρονα σπουδάζω. Ναι, δεν και... αντιλεύω. Λέω όμως σε απομονώνει, ας πούμε δουλεύες. Δεν θα βγεις για να καφέ, θα δουλέψεις. Θα δουλέψω, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι λίγο περίεργο, ας πούμε. Σίγουρα είναι περίεργο, οι καταστάσεις είναι περίεργες, έτσι. Ναι, ξεκά Στο κράτος που ζούμε θα έλεγα ότι είσαι σωστός μόνο αν μπλεχτείς το μηχανισμό του. αυτό και όλα αυτά, αυτό πιστεύω εγώ, δηλαδή θα σε θεωρήσουν σωστό... άμα κάνεις αυτό που θέλουν. Επιχεί, η μάνα σου λέει να σπουδάσεις, να κάνεις ταράνες, να, να βρεις δουλειά και όλα αυτά. Σίγουρα ρε φίλε, όμως σκέφτεσαι εσύ, είσαι το ερώτημα. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, ακριβώς, δεν ακριβώς, μ' αρέσει, ναι, ναι, ναι. Δεν τι κάνω, που δρίσκομαι, που μέχρι πότε θα το κάνω, δηλαδή και θα σπουδάσω και θα, και θα βρω δουλειά από αυτό, ας πούμε. Θα μ' έτσι, θα ακριβώς, είναι αυτό έτσι, που ακριβώς, μ' αρέσει, ή είναι... πολύ απλά θα μ' κάτι διαφορετικό, εγώ θα το πάρω σαν χόμπι, θα το πάρω σαν χόμπι γιατί πολύ απλά δεν θα μου δώσει κέρδος, ξεκάθαρα και... Είναι αυτό που είπα, είναι αυτό που είπα, ρε φίλε, ότι το κράτος θεωρεί σωστό μόνο μα ακολουθείς <θυστική> το <much> μηχανισμό <κυνωνία> του. Είναι η κοινωνία, έτσι, η κοινωνία είναι τέτοια, η κοινωνία. Μόνο άμα γίνει στον πρόβατο που λέμε. Το πρόβατο και ξέρεις, αυτό είναι λίγο διφορούμενο, είναι λίγο διφορούμενο, διότι ε, η κοινωνία αποδέχεται πράγματα τα οποία, εάν πραγματικά τα αποδεχτείς, δεν μπορείς να αποδεχτείς άλλα στερεότυπα της κοινωνίας. Παράδειγμα, υπάρχει υπεποίθη ότι εάν βγαίνεις στη τηλεόραση, θα βγεις έξω στην κοινωνία, θα, σε, θα σε δει ο κόσμος πιο... πώς να σου πω, με περισπούδαστη, θα πει, α, το μιλέπεις αυτός ότι είναι στην τηλεόραση πετυχημένος άνθρωπος Ναι Και άμα πας και κάτι σε μια καφετέρια και μιλήσεις, θα πούνε, έταγαν, που μιλάνε Το ρεμάλι, το ρεμάλι, κάθεται πάλι για καφέ Κατάλαβες δηλαδή, είναι περίεργη η αυτό Δεν είναι ότι και ότι. Επίσης, να σου πω ότι <coughs> Μέσα από αυτά τα πράγματα βρίσκουμε την πραγματική ευτυχία μέσα μας, έτσι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και επίσης είναι ωραίο πράγμα να κάνεις κάτι που γουστάρεις. Θυμάσαι που... Πόσες φορές έχει τύχει να να βγούμε έξω μαζί. Γιατί, δυστυχώς είμαι και φίλος του Ιλία. <laughs> να βγούμε έξω μαζί και να κάνουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι ρε παιδί Ό,τι μαλλαγία μας έρθει. Έρχεται, μ αλλαγία μ αλλαγία γύρω, μας έρθει στο κεφάλι ακριβώς. Και υπάρχουν... γιατί πολύ απλά το απολαμβάνουμε αυτό ρε παιδί μου Και υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία βγαίνουνε Εμπροκειμένου να βγουνε να δείξουν ότι πήγανε εκεί ότι ναι, Να αυτό. το δηλώσουνε, α βγήκαμε Να περάσουν μια άλλη ιδινοτροπία, τη μόδα ε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Τι πράμα για αυτή τη μόδα ρε Μιχάλη Ναι ρεγά μόδα Ε, έχεις δει ότι έχει γίνει τσιμοδός Αλλά είναι μόδα και θα περάσει φίλε Ακριβώς, είναι μόδα και γυρνάει Σε αντίθεση με Ε, θα ξυλωθεί. Μου φαίνεται ξυλώνεται ήδη. Ήδη. Ναι. Ήδη ξεκίνησε. Ε, <laughs> το ξυλώμα. Το ξύλωμα της ρόδας. Ε, της ρόδας. Επίσης, ήθελα να σου πω. Θα έλεγα ότι Α. είτε ξυλωθεί είτε όχι mm. αυτή η ρόδα Καλό Ό, είναι... ότι δεν θα γυρίσει είναι το σίγουρο. Δεν θα, ρε, θα γυρίσει. Μου. Καλό είναι να ξυλωθούν άλλες ρόδες. θα λέγα φίλε. Ωραίο αυτό που είπες. Το σημειώνω για να το λέω. Να το, να, σε να σε το, το λες εσύ. Καλό είναι να ξυλωθούν άλλες ρόδες. Ε Μ' αρέσει, μ' αρέσει πραγματικά Ξέρεις που θέλουν να καταλήξω, έχεις καταλάβει Ότι αυτές οι μόδες έτσι όπως πηγαίνουνε Έτσι όπως πηγαίνουνε Έχουν ένα συνεχή, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι κάποτε ήταν τα Ήμου Να είσαι μόδα, να είσαι στη μόδα, είσαι φορείς, μπίνεσαι σαν τους Ήμου Να ξέρω, μην κράξουμε τη μόδα Όχι, δεν κράτωσα τη μόδα Άλλο θέλω να πω ότι... Αυτό είναι σε συνέχεια αυτού που λέγαμε Αν δεν είσ Τριγύρω σου Γιατί σίγουρα προβάλλεις κάτι ψεύτικο έτσι Προβάλλεις Δεν κάτι τελείως το... ψεύτικο Δεν μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό Άμα το νιώθεις προφανώς θα το κάνεις Και όταν φύγει η μόδα το κάνεις ακόμα <coughs> Αλλά τώρα που είναι η μόδα και το κάνεις <coughs> Θέλω να δω το υποστηρίζεις και μετά Σωστό, σωστό Σε αυτό το σημείο να παίξουμε <coughs> Κάτι το οποίο Είναι από τα μου τραγούδια Και να κλείσουμε, αφήσουμε αυτό το τραγούδι Είναι το You's Room του Νικόλα Άσιμου. Να κάνω μια εισαγωγή μόνο για τον Νικόλα Άσιμου γιατί θέλω πάντα να το κάνω αυτό. Όταν μιλάω για τον Άσιμο γιατί να... να ακούσω τραγούδι του. Ο Άσιμος ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος θεωρείται ε, ας πούμε στους Αγίους των Εξαρχείων. Και είναι ένας τύπος ο οποίος έκανε αυτό που γούσταρε. Αλλά στο τέλος <coughs> η μοίρα του είχε επιφυλάξει κάτι το οποίο πραγματικά... Τεν έστηκε στο τέλος πολύ καλά στα λογικά του, είχε τρελαθεί μέσα από την ε, μαζοποίηση, ας πούμε Και από τον... Δεν τρελάθηκε, α, τον... το περάσανα για τρελό πιστεύω ρε φίλε Η γενική κατακραυγή πιστεύω ναι ήταν αυτή η οποία το τον έκανε <συσίλισαν> Το κυνηγήσανε Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε στην ψυχική υγεία του Άσιμου Κατάφερε να γράψει αυτό το κομμάτι και πολλά άλλα Τα οποία είναι ορόσημα <συσίλισμα> και σήμερα για την, οικογέ... για, την... για την εποχή και την κοινωνία μας Terima kasih kerana Λοιπόν κάπου εδώ κλείνει και η απόψινή μας εκπομπή Πρέπει να σας αφήσουμε Πρέπει να σας αφήσουμε, ελπίζουμε να περάσετε καλά Να περάσετε καλά Και αυτό που προσωπικά θα ήθελα να σας μείνει είναι οι ευχές του κόσμου Και οι ευχές οι δικές μας έτσι για την Με καλή χρονιά, χρονιά. Και ε, Αυτά κυρίως ε, Ναι, να πουμε καλή χρονιά Να απολαύσετε το τραγούδι αυτό για κλείσιμο Και επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού Προειδοποίη Ωτι άμα ακούσετε καθημερινά αυτή την εκπομπή δεν θα χάσετε τα κιλά των κιορτών. жехо сенсои сис изомани калес тороду и фантазия моси оси хастени жехо пульсои яну пусто яну пусто жехо пульсои самоису